Έλα, ρε διευθυντά. Έλα, ρε παιδί μου, πού είσαι. Δεν νομίζω ότι αύριο να υπάρχει πληστηριασμό σε Σεριζέο. Τώρα είναι δυνατόν μεταξύ μα, θα φαγωθούμε. Κατά την ξέρει, υπάρχει πάλι η δικαιολογία ότι στα Υπουργεία Ανάπτυξη κυβερνάει το Πασόκ. Τρώμαξε, ρε παιδί μου, πάλι καλά. Νόμιζα θα μου λέει, υπάρχει πάλι το τάξεων. Όχι, γιατί από ό,τι βλέπει το προετοιμάζουν έτσι. Βγάζουν τώρα αυτό το γράφικο του Παπαχριστόπουλου και του λέει Α, εγώ δεν διάβασα τη για τη διατάξει. Για τις off -shore. Κάτι, τι offshore θεμείζει κάτι το ότι δεν διάβασα. Έχουν ένα θέμα γενικώ. Είδα... Άμα ήταν μορφωμένοι, ξέρω να διαβάζουν, αυτού τα στέλαμε Και τώρα, μια και αναφερόμαστε στις offshore, δεν πιστεύω κοντομινά να σε πληρώνει σε offshore εταιρεία με την παραγωγή στον Α. Πού τέτοια τύχη. Κορόιδο έχει πιάσει. Κορόιδο με έχει πιάσει. Μακάρι να μην πληρώνει αυτά. Γεια σου αποστολέ. Ήθελα να σου πω από σήμερα του Χαζήν Κόλαου, είχα το εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ. Είσαι κείστου κουβαλίτε κουφαλίτρε όλοι οι δημοσιογράφοι. Θα μου πει γιατί βέβαια. Γιατί, γιατί όταν ακούω να βγουν εγώ στη δουλειά μου κάποιο να μου βάζει κολούχερο και να μου λέει φιλέ. Δεν το είδε καλά. Είναι αλλιώ το πράγμα. Και εδώ είναι πασηφανώ ότι με κοροϊδέλη. Θα τον άρχισε να γράφει στα βρίσκεια. Εσεί λοιπόν, τσούτσου από εδώ από εκεί, τον έχετε να έχω τα χάδια μα δεν είναι. Έτσι, δεν καταλάβαινε καλά. Πρέπει το καράβια λίκη του μάλια. Να μπούμε, με το και με το γιατί, παιδί μου, γιατί να μιλήσουμε στου ανθρώπου έτσι. Γιατί. γιατί μην είμαστε ευγενικοί. Αυτοί θυσιάζουν τον του χρόνο, το πολιτικό του κεφάλαιο, το όνομά του. Για εμά, και εμεί θα, θα, θα του βρήσουμε. Όχι μόνο να του βρήσουμε, να του πηδήξουμε, θέλει, όχι μόνο βρήσιμο. Α, είσαι ξαφουρογκάπη. Εντάξει, θεάγκαρ, όλα τα λεφτά λεφτά λεφτά. Μeraκλεί λέγεται τότε.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 Το αγγλικό δίκαιο δεν υπάρχει από το 10. Μην μου λε αγγλικό, μη μου λες αγγλικό και σκέφτομαι <laughs> αυτό το σκίτζι το Κάμερον. Μην πάει και δεχτεί το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος όπω είναι. Αυτό Κα, φοβάμαι. Καλά, εντάξει, άλλοι μα. και οι Άγγλοι, ας α πούμε. Ρουφήξαν όλη τη Θάτσερ και τώρα θυμηθήκανε ότι θέλουν να βγουν, λέει, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, τους... τώρα θυμηθήκανε ότι δεν είναι, λέει, αυτόνομη η κυβερνήση των κρατών τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά οι αποφάσει παίρνονται, λέει, στι Βρυξέλλε, από του χαρτογιακάδε. Έλα! Ρε. Ε, ανακανήψε την Αμερική ρε και Άγγλισσο μωρή, μωρή μην είσαι τίποτα κομμουνίστρια Όχι ρε τίποτα αστιεύεσαι Τι oh, είναι που... αυτά που μου λες. Ένα αποστολή. Ένα φιλεράκι. Ένα αποστολή. Τι χρειάζεται να μου πει. Τέλοια αποστολή. Μια ερώτηση σου κάνω. Ελεύθερα. Μιλάμε τώρα για ταξικά πρόσωπα και τέτοια. Ναι. Οι Γάλλοι, τι γίνεται. βάλια η αστική του τάξη δείχνει τον δρόμο. Καταρχήν ναι, γιατί οι Γάλλοι έχουν αστική τάξη. <σουσίλυς> Πρώτον. Ηθοποιό διαφορά που λέμε. Ηθοποιό. Ηθοποιό διαφορά. Όχι, η ηθοποιό είναι λάθο. Ναι, ναι. Ηθοποιό διαφορά είναι αυτό. Αυτή είναι η διαφορά μα με του Γάλλου. Και ένα δεύτερο είναι το κοινό μα είναι ότι και ο δικό σου τουρισμό βλέπουν να τον πίνει. Λε. Με αυτέ τι και τώρα καταρχήν δεν βοηθούν. Θα την ανάπτυξη έρα, με κλειστά μαγαζιά και τέτοια έχει Και δεύτερον πού θα πάει ο τουρίστα. Έχει δίκιο, έχει δίκιο, δεν πραγματικά Λογικά θα υπάρχει ένα μέγκα, ένα σκάι Θα υπάρχει στη Γαλλία να το πει αυτά Έχει, έχει τρέμει η σκάι Δεν έρα, θα έχει έρα, η Γαλλία κάτι τέτοιο Όργα τρεμή, αναδειγμένη κι γιατί έτσι Ζησού η τραβίου ενή, ζησού η Έλα μωρί Έλα ρε παιδί μου Να χάσω την εκπομπή, να χάσω και Όχι, όχι, τι διαφημίσει, κλείσε, πάρε μετάμα μα είναι. Πάλι απεριμένουμε, πάρε τελείωσε. Μετά, να πάρει μετά τι δύο δοσικότητε. Και πάρει τον Παπαδόπουλο, μετά. Περιμένω, εσύ να πασκευήκα μια καινούργια λαιμοναδίτσα. Ξωμίτηρη δεν έχουμε, να γράψουμε όλα θέλουμε. Ναι, καλά. Κοριά, σήμερα όλοι στα ενωδικεία. Ξεκινάει ο πόλεμο. Σήμερα το σπίτι του γείτονα, αύριο το δικό σα. Όχι, ρε, μην μα έχουμε. θα προστατεύσει την πρώτη κατοικία. Ναι, ν, για τη δεύτερη μιλάμε, ρε, φίλε, γιατί όλοι έχουμε από τρει και πάνω. Διέσ Τέλος πάντων, ΣΥΡΙΖΑ έχουμε. Ε, έχει κοινωνικό προφίλ και, και πρόσωπο αυτή η κυβέρνηση. Δεν θα αφήσει τι θα απάτη, θα δώσει τι τράπεζε στα σπίτια μα, θα μα αφήσει. Δεν το πιστεύω, αλλά εκεί που θα πάμε θα δει τι έχει να γίνει. Προχτέ ένα σπίτι, ρε φιλέ. Χάθηκε ένα σπίτι, σπίτι, χάνονται πολλά πράγματα. Χάνονται και τα κλειδιά σου καμιά φορά μπορεί να τα χάσει κάπου. Το πρωτοφόλι σου. Δεν πρόσεξε κάτι, ε, το χάσει. Έτσι να και να το χα... σπίτι. Χάσω... Εμένα με χάσα καμιά φορά, ρε Μαρικακή, πράγματι κατάσταση. Αυτό είναι ένα πρόβλημα γιατί νομίζω το έχουμε χάσει από καιρό του εαυτού μα. Άμα του είχαμε βρει, δεν θα ανεχόμασταν όλα αυτά, αλλά τέλο πάντων.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 Προχθέ ο Δησίο έβγαλε φωτογραφία με ένα δαπίτη, δε μάσκα. Πώ το καταδέχτηκε αυτό, Πού έβγαλε με δαπίτη. Ε, στο Δησίο που πήγε για το γύρισμα χτε. Δεν το πήρα χαμπάρι, δεν είχε μπλουζάκι. Μα δεν τον είχε στην ειλωδιά, στην αφή. Καλά, μου μύρισε λίγο σαπίλα, αλλά φαντάστηκα ότι είχε κάτι βόθρου εκεί γύρω, ξέρω, ξέρω εγώ. Μπερδεύτηκα, πού να ξέρα. Και με ακούπησε ο Δαπίτη. Ναι, ρε, και τσδύωσε ακουμπήσει ανά αριστερά και δεξιά, Δύο. Καλά, εδώ έχω βγάλει και με τον Τζίπρα που είναι πρώην κνήτη. Καλά, σα πω αυτό. Και κυβερνάει ο Δ Τι λουλουλούσε, παιδιχαλλίτα, ο γυμναστηριακό είμαι. Μωρή γυμναστηριακά. Έχει κάνει κορμί για το καλοκαίρι ή σε κάνα στα πιο κοιλιά. Λουλουλού, <laughs> δεν περιμένω θα μα βρούσουν και του δύο. Πήρε εκείνη η αγάπη την οικοκυρά και μα είπε λομποτονημμένου και του δύο, δηλαδή με βάλανε στο ίδιο, στο ίδιο με σένα, αρήμα. Και μας... εμένα αυτό με τσάντησε. Αυτό που μπήκα στο ίδιο καζάνι με σένα, τσι <laughs> Κι τα λέω με τον νεμάρακα. <laughs> Πώ σε... γιατί μα είπε λομποτομημένου αυτή η αγάπη τη Νικοκυράτα. Για αυτό το λόγο, ακριβώ. Αυτή η σκέψη σου ακόμα το ΣΥΡΙΖΑ. Τι θε να συζητήσουμε παραπάνω, Ρεμάντα, αυτή είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα Νικοκυράτα που σου λέει να μην μεγαλώσει ο Σαμαρά με το σουτσουνάκι του, να πάρω το πιτυρικά να μεγαλώσει ο πιτυρικά χειρότερα. Μπορεί πέσει, εδώ δεν σε περνιούται ο ύπνο. Αϊστά διάλογο που θα μα πει σε λομποτομημένου. Μην είσαι κατίνα, δεν θέλω έρμα μεταξύ σα. Εντάξει, εμένα έχει όλα τα δίκια. Εσένα λογοτώνει. Εμένα δεν λίγο να πει αυτό το πράγμα. Άσε με κι εγώ, έγινα Πώς δεν έχει για αυτό το πράγμα, Είναι ψυχάρα. Μανάρι μου, καταρχήν συγχαρητήρια για την χθεσινή τηλεοπτική εκπομπή. Σ' άρεσε. Πώ δεν μα, ετρελάθηκα. μα πολύ άρεσε Εκείνο το μονόλογο που είχε με τον Τσίπρα που ο με τον Τσίπρα. Και λέω όλοι αυτοί οι Για <χ> την κοινωνία του και η κυβέρνηση και το ένα και το άλλο, όλα αυτά τα σούργελα. Καλά, ποιο ήταν 60% του λεφθέα, εμεί. Εσύ, εσύ, ναι. Τι λε, Καλή. Άσε, δεν δίνουν αυτοί οι μα. Εγώ ξέρω αυτό τον κόσμο γύρω-γύρω που σα ακούει, Ερή. Αυτό το δέχομαι. Για 8η φορά είχε το Λεβέτη Εγώ το είχα χάτσει, Νικόλαο. Μετά δεν με νοιάζει για του άλλου, γιατί τον χάτσε, τον βλέπω. Ό,τι κοινωνία. Τι προσπαθούν να μα αποδείξουν ότι αυτό είναι φιλόσοφο και τώρα και τα άλλα και θεωρητικό και τα Όχι, καλά σα κάνει. Σα τον τρίβει στα μούτρα γιατί τον θέλατε. Τον βγάλατε. Πάττω τον τόσον χάτσε, Νικόλαο μια φορά το μήνα. Καλά σα κάνει και λίγα σα κάνει. Κανονικά πρέπει να σα τρύβει στα μούτρα και όλου οι πολυευτέ του του συρφετό ή κανονικά ότι μα. Και έχετε ψηφίσει όλα αυτά τα χρόνια να στο στρίψετε τα μούτρα. Άκου να σου πω, αυτά αυτή, αυτή που λες εσύ τώρα, όλα τα ποσοστά και αυτά τα γιατί ήμουν και εκλογικό αντιπρόσωπο, τα έβγαλε η Logic. Τα είδε και και μάστα. Η Sigular Logic έκανε τι εκλογέ. Και άλλοι μα κάθονται και κοιτάνε. Θα χάσουν το λαό τώρα, άντε. Έλα, γεια. Α, άντε, γεια. Πήρα μόνο και μόνο δεν ξέρω αν μπορώ να μιλήσω με κάποιον γιατί είμαι συχνά πελάτη, φακτικό πελάτη, ειδικά με του εμπόρηδε. Να μιλήσω στην ελληνική. πείτε θα... μου λεφέντα. Είσαι αποστολή. Χέρω με πάρα πολύ αποστολή μου που σα πω. Ήθερο να πω η χαριτήρια για το κλείσιμο τη εκπομπή τη συνοδραστική τηλεόραση. Σε χαίρο για όλα. Να. Για όλε την εκπομπή και εσά και το σημιο. Είμαι από το καιρό που ξεκίνησε. Χάλικα πάρα πολύ αποστολή μου να σε καλά. Πόσο χρόνο είναι. Είμαι ξυναπεντάρη. Μόνο ένα πράγμα που όλοι μου να σου πω. Τι? Η σύνταξη.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 Του δυόμισι μεταπλαστά στοιχεία, γιατί δεν του έδιωχνε ο Μιτσατάκη, αφού του είχε βρει ο Μιτσατάκη. Δεν πρόλαβε. Δεν πρόλαβε. Δεν πρόλαβε ή γιατί του είχε διορίσει το ΣΟΗ του κι αυτό. Δεν πρόλαβε γιατί του ρίξατε. Δεν είχε αντίρρηση ο Κυριακό να διώξει. Ό,τι πρέπει ήταν. Καλά, τα ΣΟΗ του δεν τα διώχνε. Ούτε του δικού του από το κόμμα του που είχαν offshore. Αλλά του άλλου θα του έδιωχνε. Δεν είχε αντίρρηση, αντίρρηση yeah, να διώξει Όχι αυτού που βάλανε αυτοί.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 Καλά τα έλεγε παλιά, αλλά τι λέει σήμερα ο τύπο για τα κοράκια. Λέει κάτι. Ότι πουλιά είναι και αυτά σαν τα καναρίνια. <ΛΣ> ναι, με σκούρα ενδυμασία. Γεια σου, σύντροφε. Γεια σου, τρόψα. Παίρνω από Θεσσαλονίκη. Ε, καλά, εντάξει. <ΛΣ> τι λέει, ότι χρειώνει η πειραστική κλίση, πλέον δεν έχει τέτοια. Όχι, ρε, σύντροφε. Α. Θέλω να πω πέντε κουβέντε. Θέλω να πω στου συντρόφου μου, του ήρθα. Ε, τώρα να πει πέντε κουβέντε, να πει πέντε κουβέντε σωστέ. Μην αρχίσουμε με τι μαλώσει. Yes. Το σύντροφι του ΣΥΡΙΖΑ μου ακούγεται σαν το λαλιότι που το λέγαμε σύντροφο Όχι, εγώ θέλω να του πω το εξή Ρε συντρόφια, η πρώτη διάσπαση την κάνατε όταν είχαμε χούντα και γίνατε κουκουέες ουτερικού Τώρα γίνεται ΣΥΡΙΖΑ Το κυρνάτε, ισοδρυμείτε το κίνημα, το πήρατε πρέφα Ότι το λαό τον κάνατε, δε βαριέσαι αδερφέ, το πήρατε χαϊπάρι Ε καλά μην τα χρεώσουμε όλα σ Από ποιο θα φαίνεται πίσω το εκάθε. Τόσο ξεφύλλον, γίνατε. Τι διάλεκαιο! Ο μυτσοτάκη είναι στην εξουσία. Αυτό το καλοπέδι που τον κάνει αρχηγό. Δεν είναι ο μυτσοτάκι στην εξουσία, τη λαμβάνε σε. Είναι μισοτάκη στην εξουσία τώρα. Αυτό την ο ΣΥΡΙΖΑ. Το κίνημα το πάνε πίσω. Ο κόσμο για να τον βγάλει στο δρόμο. Φύγει σε ένα κάτω. Κάμα θέλανε δηλαδή. να υπάρχει κίνημα έτσι τα κινούνταν Όχι. Δεν το πάνε πίσω, ιδανικά θέλουν να μην υπάρχει κίνημα. Όπω δήλωσε και κάτι φλαμένε βουλευτήνε Υπουργείνε στην Το κίνημα μας εμπιστεύεται, γιατί αυτό δεν βγαίνει έξω στο τρόμο. Κατάλαβες, δηλαδή δεν υπάρχει. Ο σανός δεν έχει γίνει τροφή πια, ο σανός ξεκινάει από κεφάλια.